Hermanos y hermanas, valiente pueblo de Cuba. Andio comandante, fiesta y la victoria siempre. La Victoria Α, αυτή η μουσική από την Αβάνα. Κιάστα, La ε? Victoria κιάστα, Victoria αυτό ο La Victoria Secret, για να πολύ με τον ηγέτη. Ο, είπε, αυτό ο μόλις ακούσαμε. Πολλά ηγέτης, είπε και σε Γιατί, Γιατί δεν Game of Thrones. Μ μάλιστα, αυτό δε... είναι το πολιτικό του κριτήριο. Εμεί αυτό είναι το πολιτικό μου... κριτήριο να μιλήσουμε για τον Άλεξ Τσίπρα. Δεν Χριστ... πνίγεστε από την ηρωνία σα. Νηγόμαστε. Και... Όχι, εγώ δεν είμαι. Ψάβο μα τα... από τα μαλλιά. Τί τί παιδε... Τα πιστεύω. Εσύ δεν πνίγεσαι, εντάξει, γιατί είσαι πιο ψηλό από τον άλλον. Έχω... Τι είπε τώρα, Α. θα σε μισήσει. Μα γι' αυτό ήρθε. <laughs> <laughs> <laughs> <στο laughs> <λέω, laughs> πιο λεπτό και πιο ψηλό. Θα σε μισήσει δύο φορέ. Το πιο ψηλό, έτσι τα ήθελε η ζωή. Το πιο λεπτό. Δούλεψες Έ γι' αυτό. Έτσι, Έτσι θα ήταν οι τζαρίε. <laughs> ο χειρουργό είναι <laughs> το χειρουργό. <σωστό. laughs> Έχουμε τον Χριστόφορο Ζαράλικο σήμερα εδώ κοντά μα. Τον ακούσατε. Θα είναι όλη την ώρα εδώ την ραδιοφωνική Την σπέμπτη στην Ελληνοφρένεια. Και ξεκινήσαμε, είδαμε, με μουσική από την ταινία Βάνα, Ρόμπερτ <laughs> Ρέτφορτ, <Robert laughs> <Redford, laughs> 1992. Έπαιζε το στην ταινία Βάνα. Όχι, το βάλουμε από πάνω. Έφερε oh, που, ραντά. Ωραία καλά. ταινία. Είναι Έφτασε. Αυτέ οι ταινίε που είναι τοποθετημένε πάνω στην Επανάσταση. Ε, όπως είναι η Αβάνα δηλαδή εδώ στην έχετε δει δείτε την ωραία είναι ανεξαρτήτως αν είναι από εδώ, ε, ε, καπιταλιστική προσέγγιση από όλα αυτά δεν μας πειράζουν εμείς το, το κλίμα και την ατμόσφαιρα Και την έχει αποδώσει η ταινία πάρα πολύ καλά. Και έτσι τοποθετήσαμε και το τον Τσίπρα πάνω στην Επανάσταση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για να έχουμε λεφτά και τον Τσίπρα. Είναι εκεί. αυτό που δεν πάει μήνες. ρε παιδί μου. Πώ πάνε τα, τα ντεπιέ. Ο Τσίπρα πάει με Επανάσταση, τον βάζει, τον φορά. Δεν πάει. Φοριέται με Επανάσταση. Δεν πάει, Χριστόφορο. Εσύ που το αντιμετωπίζει το πένθο του ανθρώπου. Δηλαδή, τι κάνει εδώ μέσα. δεν πενθεί. Δεν έχασε τον Α, σύντροφο. Ναι. Είναι και αυτό. Ναι. Μα αυτό είναι κυρίω. Δεν πήγε ο μα εκεί καθόλου, είναι αλήθεια. Και αυτό που δεν πάει ο νου σα εκεί που πέφτει. Δηλαδή και οι Σιριζέοι πενθούνε. Δεν γενικεύουμε. Τώρα μιλάμε για τον ηγέτη. Α, ο ηγέτης. Η η Όταν A... έφερε δικό του μνημόνιο, ο ηγέτη δεν πένθυσε που προκάλεσε καταστροφή σε μια χώρα και ένα λαό. Πένθυσε πριν. Πριν, πότε. <laughs> πριν υπογράψει. Πριν το φέρει. Πριν Α, και γι' αυτό και ο Έρπης Κοίταρα, τα έχουμε κάνει όλα. Δεν έχει έρθει η παράσταση φέτο. έτσι ξεκινάμε. Μπαράσταση. Πότε ξεκινήσατε, Την, την προηγούμενη Παρασκευή. Σήμερα πετάγεσαι. Όταν μεγάλοι. Όταν Γυρεότεροι τα... να λένε. Για το μεγάλο δεν μπερδεύει. Είναι Μεγάλο. είναι Αριστερό. Συμπλήρωσε. Μετά τι και μόνο του, στέκει και με λέξη μετά. Όχι, ξεκινάμε και με Έχουμε φτιάξει αφιερωμένο φίλου μα. Του γειτόνου, τα αδέρφια, του συγγενείς όλου που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα γυρίζουν σαν τι άδικε κατάρρε και σκουντουφλάνε στα πεζοδρόμια. Υπάρχουν τέτοιοι. Πάρα πολύ. Τουλάχιστον οι φίλοι μου. Α, οι φίλοι <laughs> <ναι. laughs> <laughs> του. <γιατί> δηλαδή, οι άλλοι. <laughs> υπάρχουν και κάποιοι που είναι φανατικοί ότι όλα αυτά είναι σωστά και έτσι πρέπει να γίνουν. Και αυτά είναι το πρόγραμμά μας. Καλό είναι και αυτό, βρε παιδί μου, από όλα να υπάρχουν. Ναι, <laughs> όντω. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, το, αυτή την κομματάρα τουλάχικου Παπαδόπουλου για να σε εκδικηθώ. Α Το, το κάναμε βιβλίο, όχι το κάναμε βιντεοκλίπ τη άδεια. Όλο κανονικά σκίζει τα πόστρε βάφτη τι κουρτίνε. Περίμενε, ανακαλύψει το, αποκαλύψει τον κόσμο και είναι το χρώμα που μισούσε, το που μισούσε. Η απόχρωση είναι το που μισούσε. Το, το, το κόκκινο. Είναι το κόκκινο. Που... αυτό. Έβγα, είχα να το σπίτι μου για πή. Παραλό να μεσηλά στο σύνταγμα, πήγα πίσω από τον Ομπάμα ήμουνα με το όχι και γύριζαμε στο σύνταγμα. Όχι, το περσινό Εσύ. Το περσινό στο κατάλαβα. Το περνό το πήγε φέτο. Το κατάλαβα μια εβδομάδα μετά το παισυνό. Φέτο χωνεύεται όμω έτσι. Ήταν ένα όχι τόσο σύντομο. Αυτό ρίχνει τα γάλατα, είχε διάρκεια, είχε λήξει. Κοιτά, ρώτα τον το Απστόλιο που φάει πολύ χιλόπιτα. Στην αρχή η Απστόλια <laughs> <και> του <laughs> πρώτη ή <laughs> δεύτερη ημέρα Λες η, έτσι. Και έτσι η μπήξε, <laughs> τη βρίζει. Μετά ηρεμή. Έτσι, δεν είναι. Και Μετά από ένα χρόνο χτυπά το κεφάλι σου και πίνεις και λε τι έχασα. Που δεν την είχε κιόλα. Ακριβώ. Γιατί είχαμε μια απόφαση του όχι εδώ, ζούσαμε σε μια χώρα που του όσου μα ρώτησε, ρε παιδιμά δεν και πριν. Μια υποταγή είχαμε πριν, σου έκανε διαφορά. Είχαμε. Πώς το όχι είχα... ήταν το πυροτέχνημα. Καλά. Καλά έκανε και να πήγε στον Νέγε. Γιατί θα ήταν απότομο το όχι. Έχεις... Το όχι σε... το μεταξύ Πώ δεν είχαμε ναι, Πέρασαν ο, χρόνια. Αλλά εσεί τα αντελέχουν. παραγραφεί αυτά. αυτά. Εσεί δεν τα λέτε αυτά. Όχι. Σύστε με του άλλου. Τα ξά. Ήταν έχεις... δικτάτορα. Ο... Επίση δεν λέμε ότι ο Κάστρο είχε 900 εκατομμύρια ούτε καν ένα δι περιουσία. Αυτά πρέπει να υποθούν κάποια στιγμή. Και ευτυχώ τα λένε κάτι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Στο Twitter τα να αναμασάνε. Και γενικότερα υπάρχουν αυτά. Ότι ο γιο του Κάστρο κάνει κουραζιέρε. Αν δεν κάνει. Ναι, δεν κάνει, άλλοι Τι άλλο έχουν πει αυτά. Προχθέ με τον Τράκη ήταν. Ότι ο Κάστρο έχει φωτογραφηθεί με τον πινοσέτ. Και έχει πάει με 35.000 γυναίκε. Αυτό γιατί είναι κακό. 35.000, αν το διαιρέσει κάθε μέρα, πόσες βγαίνουν. Δεν βγαίνει. Δεν είναι δηλαδή Δεν βγαίνει. Πόσο είναι, δηλαδή. Με ένα πουλίχι μόνο καλοκαίρι δεν βγαίνουν αυτά. Δεν βγαίνει. Ό,τι για το προσαγωγού του Τζαβέλα, να δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Αυτοί που το λένε δεν έκαναν τη διέρεση όμω. Ε? Αυτοί που το λένε δεν έκαναν. Μην του βάζει τώρα δύσκολα. Δεν έχει τέτοιο τρόπο σκέψη και τότε. σκέψη γενικότερα. Και βάζει σκέψη και διαίρεση. Ναι, όλα τα πράγματα Είναι, είναι όπω πηγαίνουν αυτοί που λένε είναι με μια κοπέλα από το χωριό, δεν την ξέρει. Ναι, Αυτό ναι, ναι. Φλού, κρίνουν φλού. έτσι, ένα φλου. Α πούμε, που τα μισά δεν ισχύουν. Τα τη κούβα τα ε... έχει βάλει στην παράσταση. Τα έχω βάλει πριν το θάνατο του Φιντέλ γιατί. ήξερε ότι θα πάει και θα πάει. Δεν ξέρω ότι θα πάει, αλλά το καλοκαίρι είχα συναντήσει έναν κύριο που είναι του ελληνοκουβανικού συνδέσμου α πούμε και το βάλα στο νούμερο νούμερα που λέμε φέτο ότι στον καπιταλισμό το τσάμπα Είναι ποινικοποιημένο. Δηλαδή, ό,τι είναι τσάμπα είναι μπλε mm. μου Δεν το θέλει κανείς. Ναι, δεν το θέλει, όχι. Και μου λέει ο άνθρωπος ότι αυτό το καλοκαίρι. Η υγεία, για, ας πούμε. Μου λέει, αν για, είναι και μου λέει για την υγεία γενικά. Γιατί αλλιώ η υγεία γενικά. Mm. Μου λέει για το εμβόλιο για το μελάνωμα. Ναι. Ε, και λέω ότι το έλεγα σε μια γειτονισά μου άμα τη λέω έτσι και έτσι στην Κούβα και το δίνουν τσάμπα. Τσάμπα δεν θα ήταν καλό. <laughs> <laughs> πρέπει να έχει... το πληρώσει εδώ. Είναι μια ευρώ. καφετζού <laughs> στη γωνία, α πούμε, στα βρίσκει όλα. Αλλά θέλει μια τρακόσρα. Μα τα βρίσκει όλα, δεν θέλει μια τρακόσρα. Ναι, ένα <laughs> λαός που προτιμάει να δώσει 300 ευρώ και το δέχεται στην στο καφετζού? συλλογικό στην ναι. καφετζού για να πει το τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Και ε, ε, του φαίνεται κάπω να έχει το εμβόλιο για την υγεία του τσάμπα. Και άλλα. Τι, για ένα γείτονα. 8 Δεν πήγαινε στο ΙΚΑ γιατί κάτι σοβαρό. Δεν πήγαινε στο Ι Και ε, τον κάνανε καλά, τα πόλει όλα πέθαναν από την πείνα. Ναι, ε, τα, όμως είναι αλλιώ. Είναι αδιάστατο όμω, είναι όλα αυτά δουλεύουν. Έχουμε, αυτά έχουμε πολύ εναλλακτή. Έχουμε πολύ κονιόρδου. Ναι, υπουργό πολιτισμού. Φουλ. Τραβάτε αύριο. Αυτό το βίντεο, ναι, δεν ναι. Τα τραβάμε όλα, παιδιά. Είναι συγκλονιστικό πώ πλασάρει το τέταρτο μνημόνιο με εναλλακτήλα νάβα. παντού. Γιατί Γιατί έχω, το... έχω, έχω μια ένσταξη, ένσταση εγώ σε αυτό το Πετάει ο καθένα την άβρα όπου να είναι, και εμεί στη βρωμιά μες στην άβρα. Παιδί μου, από τα ένα πιο, απ πιο, πιο φτηνιάρι κατά δικά σου, δηλαδή να πα σε μια γκόμενα σε μπαρ και να αρχίσει να πετά την άβρα σου πάνω τη. Ξέρει ποιο σημείο ακριβώ, να το εντάξει, Μέχρι τα πιο κοινωνικά που απασχολούν το θύμιο, να πηγαίνει με το άδειο καρότσι στο θύμιο. Έχει κάνει κάτι διαχωρισμού. Ξέρω. Αυτό είναι για αυτά, αυτό είναι για τι. δεν τα κάνει, κάθε μέρα. Ναι, σωστά. <laughs> <laughs> Αύρα δεν κάνουμε, δεν κάνετε. κάνουμε Και να γεμίζεις καρότσια καθαρισμός, Να γεμίζεις σκουπίδια Καθαρισμός αύρας όντω. Οπότε έχεις βάλει τα τη Κούβα, έχεις πιάσει τα, το πένθος τον ε, δεν ότι πήγε αδριε. εκεί και μίλησε κατά του εμπάρκου και κατά αυτών που επέβαλαν το εμπάρκο, μια εβδομάδα πριν έλεγε υπέρ αυτών που επέβαλαν το εμπάρκο με όλο αυτό το, έχουμε... το διπολισμό το καινούργιο που βλέπουμε και παρακολουθούμε κάθε μέρα. Το διπολισμό του λαού το είναι ενδιαφερμένο, όχι του Το διπολισμό του λαού είναι τέλειος. Του δεν πάει μη Το σταυρό του νότου με αφήσε τσίπρα. Αλαχικονιόρδου. Τα σοκ. Έχουμε έναν μόνο κούλι. Κούλι? Μόνο. Δηλαδή, πω, ένα γουρλό τοίχο. Ναι. Α. Μόνο κούλι. Κανονικά αφήσαμε την υγρασία να μπει και πέσει. Και ποιο το κοιτά, α. <laughs> <laughs> και <ποιος laughs> κοιτάει αυτό το Δεν βάλει πλάτη στον κόσμο, φαντάζομαι. Όχι, όχι. Και δεν ξέρω θα προλάβουμε την Παρασκευή. Έχουμε φτιάξει ένα πανό τεράστιο τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον ήλιο Τέσσερα Αυτό αντέχεται, αυτό είναι άλλο. Γιατί η Αδρέα πα, πα, Παπανδρέα. Γιατί μα το λέει Πασόκ, δοκιμάστε το, το. Παπανδρέα, Πασόκ, όχι Σημητικό. Ναι, Ιταλικό. Ιταλικό. Ή Τσιπρικό. Παπανδρεϊκό, το, το καλό, το που παπανδρέα. έδωσε ψωμί στον κόσμο Και να θα, φάει. Θα το ξαναζήσουμε αυτό. Δηλαδή, ο γιος του Μάγκα του Ανδρέα ποιο ήτανε Ο γιος Του Μάγκα του Ανδρέα. Ο κουτό γάπ, έτσι την βλέπω. Κάτι ο κουτό. είναι ο τρίκο. ο Γιώργο δίδασκε στο Χάρβαρντ. Δεν μπορεί εκεί να πάρουν έναν για καθηγητή. Είσαι σίγουρο. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Έχω καταρχήν εδώ. Δεν έχει το Έχω παρέμβαση από έναν συνάδελφο που λέει Σοβαρέ παρέ, κάνετε. Το προσπερνώ αυτό. Και λέει μετά προθύμω θα έβγαινα να σα πω για τι 35.000 ερωμένε. Ξέρω. Ο, ο, είναι νέο, ο, ο <σίλωπι> Μπογιόπουλο <σίλωπιτες> <σίλωπιτες> ξέρω, είναι νεαρό. Ο ίδιο έστειλε στι 35.000 στον Μπογιόπουλο. Πέστο Όχι, είπε τις ερωμένε του Κάστρο, δεν λέγε τις τι δικέ Κλασική περίπτωση δημοσιογράφου ο Μπογιόπουλο. Η κλασική δεν το λέω. Όταν ο ηγέτη πήγαινε με 35.000 γκόμενε, αυτό κοίταγε και κατέγραφε. από Τον έχω να βγάλει κανένα βιβλίο. Την άλλη φορά γκομενικά. Ξέρετε, είκατε <laughs> την άλλη φορά αριστερά <laughs> και να μετράει τι γκόμενε του Κάστρο. Είναι ο, ο Κάστρο, η αλήθεια. <laughs> είναι... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> τον ίδιο τίτλο σε εκδοχέ διάφορε. 15 ναι, ναι. πέντε εκδόσει. Τώρα και την Πάλα τι ήταν. Είναι ο Κάστρο Παπαδίτη. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι κάπω έτσι. Ναι, Μια γκόμενα με πολλού, ξέρω Ναι, μα και οπαδού. Λοιπόν, αυτό είναι ελληνοφρένιο όλο αυτό που ακούμε εδώ και νιώθετε και παρακολουθείτε. Έχουμε τον Χριστόφορο καλεσμένο, Ζαραλίκο, ο οποίο. Σου έχω πει ότι εμένα δεν μ' άρεσαν αυτά που κάνετε, τα stand-up comedy και αυτά. Δεν τα μπορούσα καθόλου, ε. Δεν, δεν γελούσα δηλαδή. Δεν είχε έρθει σε μένα όμω. Το, το, το έχω πει και το να σου το πω: Με το που ήρθα σε ένα, αν ήρθα, άρχισε να μ' αρέσει αυτό. Όχι από όλου. Παραμένει να μην μ' αρέσει. Κοίταξε να είσαι. Αλλά ξέρετε γιατί το κάνετε και μετά σου Και άλλοι. Άλλοι. γέλασα μέχρι τα κρύον. Και την πρώτη φορά και κάθε φορά που έρχομαι. Δεν ξέρω πώ τα κάνει. Δεν είναι εύκολο νομίζω. Όχι, δεν, δεν είμαι και κανένα εύκολο εγώ πρώτον. Δεύτερον, επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά που γελάμε δηλαδή καθημερινά με αυτά. Μα και αυτό δεν είναι δύσκολο. Το, το δικό σας αφού πούμε στη τη δυσκολία γελάμε, έχει, δεν... να το κάνει. Εγώ το κάνω δύο φορέ τη βδομάδα. Το να το κάνει, α πούμε, πέντε φορέ τη βδομάδα. μα δεν γελά. Λίγο πια έχει πάρει άλλη τέτοια. Φράζεσαι, εκ των ίσω, εξ αποστάσεω κτλ. Αλλά γέλιο γέλιο. Ε, το είδα σε σένα και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Όντως, το εκτίμησα. Γελάμε. Καλά, περνάμε. Γελάμε, ναι. Το... Και γελάμε με όλα αυτά. Με πολιτικά, κυρίως Ναι, κυρίω. Και άλλα σε και τα άλλα. <αλίου> Αλλά έχει, έχει, έχει και μερικέ στιγμέ που δεν γελάει κανείς Γκομενικά δεν έχει φέτο που λες το τρέιλερ που είσαι και βραχνιασμένο το λε. Επίτηδες, για, επίτηδες? Να, για να βγει αυτό το. Το χρέο, <συμπή> το ροδιοφόνο. Γκομενικά δεν έχει. Εκεί που λες δεν μπορώ άλλου συντρόφου και σύντροφοι θέλω κάτι άλλο. Καταρχήν είναι απάτη αυτό το σποτάκι. Το τρέιλερ. Άλλη μια απάτη. Άλλη μια απάτη είναι όπω όλη η διαφήμιση. Αλλιώ δεν βγαίνει. Διαφήμιση, άμα δεν είναι απάτη, πάει. Έχει μόνο στο κομμάτι γκομενικά που είναι ποινικοποιημένο το τσάμπα. <το>, <αλίου> Δηλαδή, ούτε πρώτο ραντεβού τσάμπα δεν μπορείς να κάνεις. Δεν το εκτιμάει κανείς, το αποδεικνύει μα. Μα τι θα, θα πάει τώρα με ένα τρετάφιλο τσάμπα. τσάμπα. Να γνωρίζει ένα γούστα, ανάλογα τα γούστα, εντάξει. Mm -hmm. Και να πα σε, σε ένα παγκάκι με σποράκια. Έχει τα σποράκια, δεν, δεν τσάμπα. Δεν παίζει. Τσάμπα, ένα ευρώ, αλλά δεν παίζει. Δεν εκτιμάτε. Τι γνώμη θα έχει με αυτήν την κορυφή χιλόμετρα. Ότι ικανοποιήθηκε με αυτό. Αυτή τη γνώμη θα έχει με αυτήν Ναι, όχι, δεν. Θε να την πληρώσει. Εννοείται. να την πληρώσεις Είναι αλήθεια. Δεν γίνεται να μην την πληρώσεις Ό,τι δεν πληρώνει εδώ. Δεν το Καθόλου, παιδί μου. Και μάλιστα τρώσαι και κράξιμο. Εννοείται. Κράζει και τον ίδιο στον εαυτό μόνος Λέει εδώ ένα ακροατή Τις Καλημέρα μας στο Χριστόροφο. Ξέρει εκείνο από πέρυσι. Πόσο κράτη είναι. Ο Σοφός Επίσης, άστα μηνύματα τώρα Σου διαβάζω ακροατών εδώ ακούρα, ακούρα. Ω, Δεν μπορείς να κάνεις δύο δουλειάς ταυτόχρονα ποιο είσαι Δεν είμαι φιλελεύθερος Λέει Στέλλα, πω, πω, πω και Τζάκι. Ζω πάνω από τι δυνατότητέ μου, Ζωάρα. Ένα φορολογήθηκε κάπου. Ρε Έχει ρε πρώτον. Ρεπο. Ωραίο έχει Τζάκι αναμένον. έχει Τζάκι και ακούει εμά. Αυτό που κάνατε με το να φορολογηθεί ο θα μπορούσατε να, να φόρο φόρου. Το Το και σα ακούω απόγευμα. Ναι, και Μου προσέγιε τον Κουκουβανιό τη συντοπίτη Γιάννη UK Αυτά από του ακροατέ εδώ που μα επικοινωνούν Έχουμε τι πρώτε Θα Κακάτησε εδώ, έτσι, μέχρι Λέρω, το τέλο, μέχρι <laughs> σωστο μία που ήρθε, θα <laughs> κατεβέρει. Κάνει και κρύο έξω. Ο Γιώρο Τζιβελεκή ρυθμίζει τον ήχο. Ο θέλει να στείλει σε μέσα γραφειία κενό. Το μήνυμα και όλο αυτό το 1960 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Γνωστήνο του Πάπια LFM.gr. Lekarz valiente pueblo de Cuba, w στα <try> <try> 40 w 1940 roku, w 1940 roku, w 1940 Και στα 9 μέρα. Του κάστρο. του κάστρο. ναι. Να πάει και εκεί. Για εκεί είναι, να σου πω την αλήθεια. Ωραία είναι αυτό. Και στον χρόνο και στα 9 μέρα έχει πολλά. Ε, γενικώς, Ή θα πενθήσει ή δεν θα πενθήσεις. <συσκλή> ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Πρέ, αν δεν πενθήσει ο Τσίπρας, δεν υπάρχει από του του ηγέτε του πλανήτη. Αν κάποιο είναι πιο κοντά στον Κάστρο, είναι ο Αλέξης. Το λε αυτό έτσι. Του βγαίνει αυθόρμητα. Είσαι σίγουρο τώρα για αυτό που λε, Γιατί ο Κάστρο είναι έτσι τάχτη Ναι, πολύ ναι. μεγάλη κακή για αυτό που <laughs> είπε. Εγώ που άκουγα προσεκτικά δηλαδή, άκουσα ναι, ρε, κάτι εσύ πολύ άσχημο. Είσαι προσεκτικό ακράτη, <laughs> αλλά δεν παίρνω όλων εκεί. Ε, ε, ε, χάρηκα προχθέ που, που είπε για τα έξυπνα προϊόντα. Το ακονιστήρι. <laughs> θα παίζει σε λίγο η διαφήμιση. Χάρηκα πάρα πολύ. Θύμη. Γιατί έχει πάρει, πάρει όλα. Μα τρία χρόνια το κάνουμε. Έχω, όχι με αποδείξει με βίντεο. Mm. Πώ πριν έρθει το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο και το τρίτο βγήκαν συγκεκριμένα προϊόντα έξυπνα. Πριν το πρώτο μνημόνιο δεν είχαμε Η υλουρονικό οξύ. Πριν αυτά που σου τα κρεάτα, πριν την Και έξυπνη σίτα. Ναι. Και του έλεγα ότι αν τα έχετε δει προσεκτικά, είναι ο βασικό εξοπλισμό του μπουρδέλου. Δηλαδή, θέση αλληρονικό για να μην γυαλίζει το δέρμα με τρύστο κόκαλο, ναι. κάτι να μαζεύει τα κρέατα να μην φαίνει σε παχύ και μια χουρτινούλα να λύγει να βλέπει ο πελάτη και να κλείνει με μαγνητάκι μόνη τη. Στο δεύτερο μνημόνιο, τρελάνε του γέρου. Με το έξυπνο <laughs> μπαστούνι. Που βεντουζώνει, κάτι. Ναι, που βεντουζώνει. Oh, oh, και, και αυτό βρίζανε όλοι. Θυμάσαι, λέγανε οι που βγάζουν το παστούνι. Με αυτά και μαθάζουν παραπάνω οι γέροι να τα ασφαλιστικά ταμε το πρόβλημα. Κι συνεχίσω. Το τρίτο μνημόνιο δεν χρειάστηκε. Έξυπνο... Τι τύποτε... χρειάστηκε το <τότε>, τρίτο. <Τι> αφού είχε αλέξει, αυτό, αυτό πήγε αέρα μόνο του. Μόνο του. Ε, ναι, με αλέξερε, τώρα που έχουμε α... το έξυπνο ακορνιστήριο. Τώρα, τώρα έχει. Έξ... Πρόσεχε. Το τέταρτο μνημόνιο σιγουράκι είναι αυτή η εναλλακτική τη Κονιόρδου. Α, Έτσι... έξυπνη άβρα, δεν αντέχω. Έτσι θα γεμίσουμε τώρα. Αν κουλάμε τα... την έξυπνη άβρα. Θα... θα πηγαίνει ένα χέρι μόνο του έξυπνου και παιδί, το θα θα στο ράφι με το καρότσι άδειο και θα πει στα μακαρόνια και θα κάνεις έτσι και Α, το Αυτέ τι αέρα, αέρα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Oh, Και θα, έξυνη θα έξυνη κάνει κίνηση. και ο κρεοπόλιστο ότι σου βάζει κοιμά, ότι Ακριβώς. εσύ τον και τον κάνει μπιφτέκια, τον και χορτένι. Το έξυπνο μπιφτέκι. Συγγνώμη, η τέταρτη ποικονία είναι η έξυπνο πόρτασα. Η έξυπνη μακαρονάδα. Δεν τη βλέπεις Υπάρχει η φωτοτυπία. Θα να πάνω στο πιάτο εκεί. Κατά η άβρα το του καθαρισμός αυτό μισθού είναι σύλλα, Αυτό είναι σε όλα τα μνημόνια Αλλά αυτό είναι, πηγαίνεις ρε παιδί μου σου, Του λέω στο αφεντικού να πληρωθώ Σου κάνει έτσι με την άβρα του ναι, ναι. Μετά σου λέει όπα Πάρε μισθό πάρε. Πολλά σου έδωσα, Σου τραβάει η άβρα Είχα και υπερορίες Πάρε υπερορίες και πάει, πάει Οπότε αύρα, πάει μια χαρά πάρε. Ναι και, Αλλά σημαντικά του μνημονίου είναι η έξυπνη επιστραγαλίδα 7 σημεία πίεση. Τώρα πρόσεξε με. Τα ρίχνει δουλεμένα αυτά. Και τα γυαλιά οράσει. Περίμενε στην επιστραγαλίδα έχει 7 σημεία πίεση. Γιατί 7? Γιατί το χέρι έχει 5 δάχτυλα. Δηλαδή αν δεν είσαι ο κοκό να έχει 6, 7 δεν έχεις Πρέπει να είσαι ο Τζίμερο. Η επιστραγαλίδα είναι πιο πίσω. Ο Τζίμερο είναι γεννή του Τζέ. Τα καινούργια είναι ότι είναι συγγεννή του Τζέ. Μπατζανάκης Είναι εξαρχιστία. Η τροπή του ο Γιού είναι ο Μπατζανάκη. Πάτε δεν λέγαμε. Ο Τζίμερο είναι ιδιότητα. Τον έχω τζίμερο αυτόν. Δεν τον έχω μπατζανάκι, τον έχω τζίμερο. <σχίσει> είναι το... το... το... το... είναι ξεκάθαρο. Και, έξου, και γιατί είναι έξιπρη Γιατί βγαίνει ένα πρωταγωνιστή και λέει: Στη δουλειά δουλεύω πολλέ ώρε όρθιο ή σκύβο. <smutti> Δεν τε... τα... λέει και τα εργασιακά μέσα. και τα Μα εκεί έχουμε μπλοκάρει με την Αχτσιόγλου τώρα. Στα εργασιακά. η έχει πιάσει από πριν. Όχι, όχι. Με την Αχτιόγλου να έχουμε λίγο Σέβα τώρα να πούμε για άλλε να πούμε για την Όλογα να το δεχτώ, για την Αχτιόγλου μαζεμένα τώρα. Με την Αχτιόγλου έχετε Đτάξει, το παλικάρι. Δεν είχε πω το γούστο το, το παλικάρι. Τι. Ε. Δεν, έχετε Đτάξει, εσείς, οπα, οπα. Δεν, δεν έχετε εσείς γούστο να έλα, εκτιμήσεις. Έλα, έλα, Ξέστε, έλα. για Άννα Μισελ είσαι. Α, Εγώ. Αν, ναι, για Άννα Μισελ είσαι Εννοείται ότι Είσαι για σο Στα ρεπό μου, πηγαίνω στα Γιάννη να βάς και την πετύχω. Και παράδι. τίποτα. Όχι. Ναι. Τι Γιατί πιάνει oh. στη Β' Αθήνας. <laughs> Όχι. <laughs> <και> Επειδή είναι <laughs> και Γιάννη να την κυνηγάνε από κάτι λαμμογές. Αυτό νομίζω. Γι' αυτό και εγώ. <laughs> όλοι <laughs> όλοι όλα την πετύχουμε. Όλοι την πετύχουμε. <laughs> Πού θα την πετύχω, την κορτουκοκού, την πνευματικά. Ότι ναι, ναι, την κόρη, την πνευματική. Την πνευματική, Τι Έχουμε διαφημίσει. Όχι, όχι, Α, ακόμα διαφημίσει. Ακόμη να πούμε για το λευκό εδώ του Πάνου Ζάχαρη που μα έστειλε ένα συνάδελφο σκητσογράφο με τίτλο Αρνητική συσχετισμή. Τι λέει, Τι είστε η αγάπη, τι λέει το λευκό Θα σα πω, ε, επειδή το παρουσιάζουν. Όχι, ρε, τι είναι. Τι είναι, σκητσογραφικό. Γελιογραφίε από την περίοδο 2013 16 για την εφημερίδα Το Και τις έχει μαζέψει όλες μαζί σε ένα album το οποίο παρουσιάζεται αύριο. Να σας πω και τα στοιχεία εκδόσεις το είναι. Mm. Το παρουσιάζουν αύριο. Το... Αυτή την περίοδο. Η παρουσίαση θα γίνει την... στις 8 η ώρα αύριο στο Πόλι Σάρτ Καφέ. Πες 5 και στα 2. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο σκητσογράφος Τάσος Αναστασίου, ο δημοσιογράφος Άρης Μαλανδράκης και ο, ο ίδιος ο συνά Ζάχαρη, σύγχρονη. Ο Πάνος είναι... μου έχει φτιάξει την αφίσα. Ναι, τη φετινή. Να. Το κορμάκι. <coughs> το κεφάλι δεν φτιάχνεται. Ναι, ναι. είναι Είναι με... φάσα, Αυτό Με άποψη, σκητσιογράφο με άποψη, τα βλέπει από τα αριστερά τα πράγματα, από τα πολύ αριστερά, από τα καθαρά αριστερά, να το πούμε έτσι, γιατί οι λέξει μπορεί να είναι και βρισιά μερικέ φορέ. Καθαρό, με καθαρή ματιά και πιάνει όλα αυτά που ε, συμβαίνουν. Και μου αρέσει εδώ στο βιογραφικό που λέει, αφού λέει τα δικά του. Σπούδασε στη σχολή σκίτσα του Σπύρο Ρονεράκη, ζει πάνω από τι δυνάμει του, κάνοντα ακραία διχαστικά σκίτσα, κόμιξ και φωτομοντάζ μεταξύ άλλων. Αύριο, λοιπόν, η παρουσίαση, αναζητήσετε το. Ωραία είναι αυτά, Ξέρεις, όλα αυτά τα. Έχουν βγάλει πολλοί σκιτσιογράφοι, άλμπουμάκια τέτοια. Ε, είναι ακριβώ ο καθρέφτη των μνημονιακών χρόνων, γιατί έχουν αυξηθεί κυρίω τα μνημονιακά χρόνια, αν ξερέσουμε του παλιότερου. Βλέποντα δηλαδή και φιλομετρώντα το, βλέπει ακριβώ τι έχουμε ζήσει και τι πρόκειται να ζήσουμε, γιατί είναι και προπομπός αυτό που θα συμβούνε. Έχω πάρα πολλά τέτοια από την εποχή του 104 που κάναμε στον τάπο, τον είχαμε πρώτο ξεκινήσει, που είχαμε ήταν, το κτίριο ήταν των εκτός του Καστανιώτη, του Θανέση. Ναι, ναι, ναι. Ε, Οπότε... Και μοιράζαμε στο κοινό στο τέλος. Κάναμε δώρο τέτοια. Τώρα, του Αρκά του, του, του Ό,τι περίσευε δηλαδή. Του, όχι, ήταν εξαιρετικά. Όλα κρατήσει... τα βρίσκατε σε στάδινο καστάνιο. Ναι, ναι, ναι. <συσο> ναι. Ε, και έχω κρατήσει πάρα πολλά τέτοια. Κάθομαι ξανά μερικά απόγευμα τα. Βλέπω γελιογραφίε του 80 Ναι. Αμέριμνη τότε όλοι. Είναι λίγο καλύτερα από το να διαβάζει ιστορικά βιβλία, έχω Βέβαια, αυτό Συμπυκνώνει μέσα σε 15 λεξούλε και πολλέ λέω. Συμπυκνώνει όλη την πολιτική ιστορία. Φτάνει με το 80, γιατί ο Τσερικάζ δεν συμμετέχει στην κουβέντα. Α μιλήσουμε για τα 2000. Κοιτάω κάτι άλλο, κάτι δικά μου. Τι λέγατε. Για το 80. <συρίζοντα> για το 80. Εμεί το 80, είχε Οι γέροντε. Οι γέροντες, οι γέροντες οι οι του οι 80. Παππούδε. Πώ ήταν ζήσει, με Αντρέα τότε. Μ... Πώ είδατε την αλλαγή. Σε σχέση με τώρα, παράδεισο. Αν και τότε ήταν μπάχαλα. Μου ξανάρχονταν ένα χρόνια από το 2010. είναι Αλλά σε σχέση με τώρα που τρώνε άνθρωποι από του κάδου, παράδεισο το λε. Τότε ζάχαρη. Όχι να ξανάρθουν τα τότε χρόνια, και τότε είχε κάτι πολιτικέ αλυτίε, να σα πω. Τότε, τότε, τότε συνόλουσαν τα θεμέλια για όλο αυτό το σημερινό οπότε... κόσμο. Δεν Είχε Λίγο, λίγο, λίγο προζήμιο για Χρυσή Αυγή δούλεψε. Το προζημάκι το έχετε. Τότε δούλεψε. Πώ είναι τώρα Χρυσή Αυγή, ήταν οι αυριανιστέ του τότε. Ξερούνται 10. Είναι ένα σοβαρό, σοβαρό όμω ερώτημα γιατί σε αυτού του πήρε 25 χρόνια να πάνε εκεί. Ναι. Εγώ βλέπω κάποιου άλλου εδώ τώρα είναι έτοιμοι σε 22 μήνε. Να πάνε εκεί. Ναι. Τι θε να πει, Βαριά μιλά. Θέλω να πω. Με γρήφου μιλά γέροντα. Καθόλου γρήφου γέροντα. Και ταράζουμε το σιριζαϊκό κοινό που είναι και πολύ ευαίσθητο. Αμα νομίζει ότι... τόσα και τόσα είναι με ένα γεμάτο στομάχι να και δεν μπορεί να αντέξει Μα, κι άλλα. Αν νομίζει ότι η λύση των πάντων είναι ο Τάδε. Ναι. Όποιο, τι θέλει, να βάλει Αλέξ, να βάλει Αντεώ, ο, ο Τάδε, Θυμάμαι του αγανακτισμένου στην πλατεία που είχαν κάτι κρεμάλες με τον Γιώργο και τον Παπακοσταντίνου. Μπράβο, λοιπόν. Ήρθε μετά ο Σαμαρά. Που δεν ήταν Γιώργος και Παπακοσταντίνου Και μετά ήρθε ο Τσίπρα που δεν ήταν Σαμαράς, που δεν ήταν Γιώργος Δεν είχαμε Α, μετά, μα είχαμε θα βγάζαν κι αυτού Μετά γίνεται και θυμάμαι, βλέξιμο, λοιπόν, την πλατεία, με Έφυγαν οι κλέφτες. Κι ήρθανε. Καμιά έτσι στις ιερεμίες, στο τζάκι αν έχει ο καθένας και κάτσει έτσι μια ήρεμα, ένα ήρεμο μεσημέρι. Σκέφτετε τι αιτήματα έχουμε διατυπώσει κατά καιρούς και τι έχουμε καταφέρει. Εμείς τα τελευταία δύο χρόνια στην παράσταση λοιπόν κάναμε όλη την αναδρομή των μνημονίων και καταλήγαμε, ερωτα... αφού ρωτάγαμε το κοινό, τι φταίει. Γιατί είναι τρει φορέ το ίδιο έργο και τώρα πάει τέταρτη. Καταλήγαμε πού νομίζει πάλι. Ότι τι, το τραπεζάκι. Το, τραπεζάκι. το έξυπνο τραπεζάκι. Όχι το τραπεζάκι, <συσχε> το έξυπνο <συσχε> τραπεζάκι. Γιατί ποια είναι η διαφορά από το απλό τραπεζάκι. Ποιο. Το έξυπνο. Το έξυπνο. Πού διαφέρει από το απλό τραπεζάκι. Ότι είναι η απόδειξη τη ηλίθιο. Ποιο τραπεζάκι, Το εφαλεί. έξυπνο. μου για το απλό καταρχήν, γιατί. Το απλό τραπεζάκι τι είναι. Είναι το τραπεζάκι που σκουντουφλάν τα παιδιά όταν κάνουν τα πρώτα του βήματα σε αυτό το πλανήτη ακριβώ. Και πηγαίνει η μάνα τα χαϊδεύει τα φυλάκια, του λέει σώπα που μου θα περάσει και μετά. Να κακό τραπεζάκι, κακό, τραπεζάκι να τραπεζάκι. Ο Έλληνα λοιπόν μεγαλώνει ναι. με την ψυχολογία ότι ό,τι σα χαλαμά και να κάνει, θα ναι. έρθει η μαμά και θα χτυπήσει το τραπεζάκι. Ότι φταίει το τραπεζάκι. Πάντα. Όπου τραπεζάκι τσίρα πάνω ρεύσα μαρά. Ό,τι θε, Γιατί θες. είναι γνωστό Φιξένη ότι ο σόρο κύμιο στο Ισραήλ φτιάχνει έξυπνα. Νανοτραπεζάκι νανο από νανομελαμίνι για να καταστρέφουν τον πανέξυπνο εγκέφαλο του, του Έλληνα. Αυτό είναι το έξυπνο τραπεζάκι. Τέλο όρο. Τανάνο, μετανάνο μέσα. Ε, είναι νανομελαμίνι, δεν είναι απλό. <laughs> <laughs> νανομελαμίνι σε τι χρώματα την έχετε, Σε όλα. Σε όλα σε <laughs> τα χρώματα <laughs> <πες. laughs> Βερνί, Βερνίκη. Ωραία, κατάλαβα. Απλά τώρα δεν υπάρχει μάνα να σουμαλώσει το τραπεζάκι που χτυπά το μικρό δάχτυλο του ποδήλατο. Μα πάντα δεν αποδίδεται δικαιοσύνη πια. Όλοι έχουμε μεγαλώσει Είσαι. με τον ναυτί κάποιο άλλο. Εννοείται. Δηλαδή, ε, το βλέπει κιόλα. Αφού ε... μα πολεμάνε, ρε θύμιο, δεν το βλέπει. Όχι, όχι μόνο Από αυτό. Από μικρή, ηλικία. Οι πολιτικοί, απατεώνες απαταιώνε που μα κλέψανε. Του έχει ψηφίσει δέκα φορέ. Το ήξερε. Στον Τζοκατζόπουλο δεν τον έβλεπε. Δηλαδή, όταν τον ψήφιζε, δεν τον έβλεπε. τον Παπαδίδη, το Σιμίτι, το Πλιάτσικο των Ολυμπιακών δεν τα βλέπει. Οι απαταιώνε, πολιτικοί που μα φέρανε εδώ που μα φέρανε. Ότι είναι ένας αμέτωχο και τον πάει και τον φέρνει να νάξει ο Άκης ο Τσίπρας και ο Δραγασάκης Για κοινό μας γνωστό Σιριζέο, δημοσιογράφο, δεν έχουμε θα τον δώσουμε τέτοις. στον αέρα. Όχι. Όχι. Γιατί να μην έχουμε, δεν είναι. Κα... Καταρχήν, εγώ δεν είμαι <laughs> τσι... <laughs> τσι... Εσύ δεν <laughs> έχεις κοινό γνωστό. Γνωστό. Δημοσιογράφο Σιριζέο. Δημοσιογράφο Σιριζέο, όχι. Πάνω από δέκα γυναίκα και άντρα. δεν έχει σημασία. 10-15 δεκαπέντε που μα λέγανε τότε Ναι, ρε παιδί μου, να πείτε αλλά και αυτό το κουκου. Δεν πάει να βοηθήσει λίγο. Πού οποίος... να πάει να βοηθήσει το μνημόνιο και οι αφήστεροι λίγο να δούμε μέσα την πρώτη μέρα κράζεται. Και τα λέμε. 10 να κάνει από τα 100. Εμένα 10 10 με ρώτησε Και δεν ούτε τηλέφωνα δεν παίρνει λάθη. Μα παίρνει Γιατί δεν είναι κακό να κάνει λάθη. Εσύ δεν κάνετε λάθη. Όχι, δεν κάνουμε λάθη. δεν κάνουμε Σε δεν κάνουμε λάθη. δεν κάνουμε Ο οποίο με ρώταγε λοιπόν αν. Ρε Λες να το έχουν βάλει τσιπάκι του Τσίπρα για να μην το Να μην πάει στον καθρέφτη. <χει> <χει> υπάρχει... Τα πάντα θα σκαρφιστούν. Τα θα πάντα. Θα πει, ότι παίρνει χάπια. Ότι έχει προβλήματα. Τον πιέζουν τόσο πολύ. Ότι Όλα, όλα. όλα εκτό από το ότι. Ε, το μεταξύ... Θα τα έκανα από την αρχή όλα αυτά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα κάνει. Με Γι' αυτό λένε. υπάρχει ένα Τσίπρας και ένα ΣΥΡΙΖΑ. τέτοια δηλαδή σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. για να κάνουν τι βρωμοδουλίε που δεν κάνουν οι άλλοι. Είναι τόσο απλό. Έχει γίνει στην ιστορία από το Μεσοπόλεμο. Γίνεται το ίδιο ακριβώ. Όχι, δεν γίνεται. Εμεί εδώ θα το κάναμε αλλιώ. Να μαζέψετε μια μέρα. Πόσε φορέ χρησιμοποιεί τη λέξη πάσο. Το άκουσα προχθέ. Δεν το είναι πιστεύτες. σαρδάμ. Αυτό, Αυτό δεν είναι σαρδάμ. Όχι, κάνει σαρδάμ οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει και μια άλλη εξήγηση. Πάσο, υπάρχει μόνο μια εξήγηση. Θα σου Ο, ο άνθρωπο που λέει πολύ συχνά πάσο. Ναι, επειδή έχει μάθει να το κάνει. Όχι. Α. Α. Αυτό νομίζει εσύ, που δεν είσαι Α. αρκετά πονηρό σε αυτά τα θέματα. Τι είναι, τι είναι. Επειδή τι περισσότερε μέρε τη ζωή του μάλλον παίζει χαρτιά. Αυτό σου είπα, επειδή έχει μάθει να το κάνει. Α, νόμιζε να το πάσο. Εδώ όμω υπάρχει και μια άλλη εξήγηση. Θα πάσο. Έκανε Σαρδάμ ο Αλέξη στην πλατεία τη Χαβάνα. Αντί πανάστασης. να πει. Δεν ναι, μπορεί της να γίνει επανάσταση. Δεν, δεν έχει μιλήσει <σθέχει> με τον καθοδηγητή του γι' αυτό. Το λέμε? Λέμε. Λέμε σήμερα επανάσταση. Λέμε σήμερα επανάσταση. Λέμε Δεν κατάλαβε. Λοιπόν, έκανε Σαρδάμ και αντί να πει <σθέχει> πάθο, είπε πάσο. Και μια άλλη εκδοχή είναι ότι <σθέχει> στο <σθ πλαίσιο ότι μιλάμε μισό αγγλικά, ήθελε να πει πάσιον. Πασιόν. Και του βγήκε το πα και γι' αυτό έκανε σαρδάκι. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θέλει να πει πασόκ. Και αυτό. Oh. <laughs> Είμαστε σίγουροι ότι <laughs> δεν θέλει να πει και δεν του κολλάει το κάπα. Σε αυτό, πάνε, πάνε, αυτό που τον κράστη για, για το ρο που του έχει βγει τελευταία, μένα μου αρέσει πάρα πολύ που σαν το Δηλαδή, καμία σχέση με Κάνει και τα άλλα που κάνει ο <laughs> Θα δει ένα μιχαλογιά στην ΕΡΤ, γιατί ο νόμο. Ποιο νόμο είναι αυτό που δεν μα τον έχουν δείξει ακόμα Ο Όμω λέει να προβάλλονται όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Μα έχουμε στείλει πιο πολλά γράμματα για το κατρούγκαλο δηλαδή. Σε αυτή, πείτε μα τον νόμο. Είστε αυτέ τι επιτροπέ που θέλουν τα γράμματα στην Ελλάδα. Δεν, δεν εγώ δεν έχω τέτοια υπομονή, αλλά όταν τα κάνουν οι άλλοι, απλώ προωθώ. Mm, κατάλαβα. Και τι απαντήσει έχετε πάρει. Ε, καμία. Γιατί προβάλετε εγκληματική οργάνωση. Όχι, όχι όσο... καμία, καμία απαντήσει. Mm. Η απάντηση είναι θα ρωτήσουμε το αισθούρο για απάντηση. Δεν υπήρχε με... μέχρι τι αγγελίε. Υπάρχει ένα νόμο, λέει, αλλά το. Δεν το που εσύς... λέει τι ο νόμο. Ότι... δεν ξέρω. Προβάλλει τη... τι γιατί... δραστηριότητε των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ε, τι να σου πω. Ε, τότε τα άλλα κοινοβουλευτικά έτσι. κόμματα είναι ηλίθια. Όταν εκκρεμούν. δούμε και καμιά δολοφονία ξαφνικά στην ΕΡΤ. Αν, αν προβάλλει θα... όλη τη δραστηριότητα του κόμματο, θα δούμε ξαφνικά να μαχαιρώνει και μετανάστε. Μπορεί, ας... Μπορεί, Μπορεί και αυτό. Αν το επιλέξει αν... και το κόμμα ω δραστηριότητα. Αν το επιλέξει κάποιο προβλήματο. Ναι, όχι αν το επιλέξει κάποιο επίλυση. Μπορεί να θέλει την αιμοδοσία. Ναι, και όχι για Έλληνες ναι, σωστά, Καλά να δεν είναι το ίδιο Γύρω από ένα αίμα παίζουν πολλά <laughs> Ναι γιατί το ένα είναι θελοντικό το άλλο όχι Το ένα είναι ελληνικό και το άλλο επίσης ελληνικό ήταν Λοιπόν να πάμε σε διαφημίσεις Στο δεύτερο πακέτο Ο Χριστόφρος Ζαραλίκος είναι αυτός ο κύριος που ακούται Εδώ στην παρέα μας σήμερα πέμπτη Człowiek, to Τραγούδια από την ταινία Mambo Kings. Την θυμόσαστε. Και αυτή στην Κούβα, εκεί στα μπαρ. Έπιανε mm. την, την καλή Κούβα πριν την Επανάσταση που ήταν γεμάτο πόρνε. Κασι... Τότε ήταν. Μπαρ, τζόγο, φτώχεια. Και, παρα... και πολυτελέστατα ξενοδοχεία για την επόμενη παρα, εποχή. Και με εισιτήριο. Τότε. <laughs> τότε η Κούβα. Ναι, γιατί <laughs> να μην έχει. Αυτό λέω. Μα, αυτό... Όχι, πού, τι μου θυμίζει. Τι καλέ εποχέ mm. τη Κούβα. Ενώ τώρα. Έχουν νοσοκομεία, έχουν σχολεία. Έλα, μωρέ. Ναι, τι να τα κάνει αυτά. Άμα. Καταρχήν, μόλι πει στο νοσοκομείο, καζίνο. αν ρωτήσει την Υπουργό Πολιτισμού. Για την νοσοκομεία να ρωτήσει. Ναι, ναι, ξύλο. Είναι κάτι που χτυπά ξύλο. Μα Ενώ πως... για το καζίνο δεν χτυπά ξύλο. Χτυπά Πήγα καζίνο. το κεφάλι στο ξύλο. Ναι, ωραία. Δεν είναι τόσο άχριαστα να είναι. Αυτοί έχουν φτιάξει τα αχρίαστα και δεν έχουν φτιάξει τα χρειαζόμενα, κατάλαβε τι είναι το καθεστώ εκεί. Έτσι είναι όλα τα καθεστώτα. Επίσης, κόσμος, πήγε λίγος κόσμος Σιγά ψεύτικο Έλα σπροχτήση Δεν είναι φώτα Είχε πολλά φώτα στο βάθος Και, και θα πει κάποιος και σωστά Ότι και στον Κιμ Ιλγιούγγ Τον μπαμπά του τόρινού είχε πάει κόσμος Και γενικώ ο κόσμος μαζεύεται Αλλά εδώ Το βλέπει, είναι κόσμο που το χαίρεται, που το, το θέλει να το κάνει και εκδηλώνεται. Δεν ξέρουμε τι του κόσμου. Το Όμω βλέπουμε απλά έναν κόσμο. Μπορεί να βρίζανε. Όπω αυτού που είχαν πάει όταν πέθανε οι Θάτσερ. Εσπροχτά και του έβαλαν να χορεύουν. <laughs> Αφού ήταν με, υπό την απειλή των Γκλόπ. <laughs> Χαμό, ναι, τότε. Να του λέω: Χώρευσε τώρα. Όντω. Όντως. Αφού είναι αριστεροκρατούμενοι. Εδώ είναι ο Κριστόφο Ζαραλίκο. <laughs> Για όσου μπήκατε τώρα στην <laughs> ακρόαση, πότε είναι οι παραστάσει. Παρασκευέ. Κάθε... Κάθε Παρασκευή στο σταυρό του Νότου κλάση, δηλαδή στο απέναντι. Απέναντι από το κανονικό, φράτζι, ναι, ναι, ναι. Τι ώρα είναι? Ε, λέμε 10 και μισή, Ωραία. αλλά. Ωραία. Έρχεται κάποιο ή κάθε, έχει μπορεί να πάρει και ποτό τραπεζάκι να ξέρουμε είναι αυτά τα πράγματα. 8 ευρώ έχει το εισιτήριο. Σταν τα ε, ε, πάρει, τραπεζάκι. πάνω. Τώρα με 8 ευρώ δεν το εκτιμά πολύ. Τώρα να το πούμε και αυτό. Είναι κοντά στο τσάμπα το 8 ευρώ, δεν το εκτιμά. Το Κατάτε, ξέρω. Θα μπορούσαν να είναι 28. Το ξέρω και αυτό. Έτσι, αλλά μαγαζιά είναι. Ναι, αλλά. που βλέπεις τι. Δεν έχει σημασία. Όχι κάτι Αλλά ξέρει το εισιτήριο πληρώνει στην είσοδο, όχι στην έξοδο. Ναι, ναι. Θα θέλαμε να πληρώνει. Αυτό είναι βήμα προ το σοσιαλισμό, α πούμε. Έχει κάνει Όσον αφορά το στέγα. Μου άρεσε μια ταινία να θυμάσαι. Ναι, θυμάσαι, Με, καλά, η έξοδο. Ταινία... Είχε βάλει έξοδο. Να πληρώνουν ειστήριο στην έξοδο, ναι. Ακριβώς. Ανάλογα, να είναι στα διώδια. Ανάλογα, αν πέρασει καλά, να, να έχει δύο-τρει τιμέ. Πέντε, 10, 10 15, δεν ντρο. είναι έτσι όμω. Μπορεί να πιάσει του ενθουσιασμένου. Όχι. Στο εξωτερικό είναι έτσι. Εξωτερικό στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Πληρώνει στην είσοδο. Ζαραλίκο και Αττική Οδό πληρώνεται στην είσοδο μόνο. Στην έξοδο βγαίνετε και βρίζετε. Κανεί δεν βρίσκει, μακάρι να βρίσκει. Στοιχείο αλλιώς... έμαθε αυτό που έγινε: Ποιο? Ότι ο Μητροπολίτη θέλησε τώρα. να ναι, στεγάσει μωρέ. λόγω των καιρικών συνθήκων κάποιους πρόσφυγες Απευθύνθηκε ο Μητροπολίτης Στις ενορίες και οι ενορίες, τρεις ενορίες του είπαν ότι έχουμε χώρο. Αλλά επειδή έχουμε κάτι πράγματα μέσα, το έχουμε ω αποθήκη, δεν μπορούμε να τα αδειάσουμε για να βάλουμε πρόσφυγε. Να σου πω κάτι, αλλά δεν το μάθε από μένα. Όχι. Ούτε εγώ το μάθα από μένα. Και να μην το πούμε, είναι μυστικό Το έμαθα από. Ναι. Ε, αν ο Μητροπολίτη δεν έκανε αίτημα, mm. αλλά έδινε εντολή, θα άνοιγαν οι χώροι. Εννοείται, θέλ, αν ήθελε ο Μητροπολίτη. <laughs> δεν υπάρχει ιεραρχία. Και δεν μπορεί να αρνηθούν η γενορίε μετά. Η ιεραρχία στο στρατό μπροστά στην ιεραρχία τη Εκκλησία είναι μηδέν. Με το βλέμμα ο Μητροπολίτη, ο κάθε Μητροπολίτη, τους το, έχει έτσι. Με, με το πνεύμα. Με το πνεύμα μόνο, με το κοίταγμα, του και... διατάζει και του εκτελεί. Και Προφανώ παραπάνω... δεν θέλει ε. ο Μητροπολίτη εδώ και είναι θέατρο ε, διπλό ε. του Μητροπολίτη και διπλό των ιερέων από κάτω. Γι' αυτό το έσχο που συμβαίνει εκεί. Όλοι αυτοί λανσάρονται χριστιανοί και διαπράττουν το, το ύψιστο. Αν δηλαδή υπάρχει λόγο Ισού αποτυπωμένο στα Ευαγγέλια για το φτωχό, τον ανήμπορο, αυτοί κάνουν το ακριβώ αντίθετο. Έργο του Σατανά δηλαδή, του για σατανά. να μιλήσουμε και με χριστιανικούς όρους. Έχουμε ένα νομεράκι φέτος τέτοιο. Τι άλλο, του σατανά. σατανά? Όχι, του για, για, τη για τη βάφτιση. Βάφτιση γενικό. Αυτή τη βάφτιση που έχουμε περάσει όλοι μα. Αυτή που είσαι που ήταν στην Κολυμπίθρα. Χωρέο. Είναι και χλιαρό το καιρό. Το, το, το, το, κείμενο, το, το κείμενο είναι από την πλευρά του Μορού όμω. Το μορό πώ νιώθει. Πώ νιώθει. Αφρική. Γιατί. <laughs> γιατί <laughs> τι γιατί. <laughs> σε όταν <αυτό, laughs> κάνει μπάνιο στη θάλασσα, νιώθει φρίκι. Και ο μπάνιο. Σε παίρνει από το σπιτάκι που βλέπει πέντε-έξι άτομα σε πάνω σε ένα χώρο που είναι τεράστιο. Σε ξεβρακώνει. Γελάνε όλοι. Σε δίνουν μετά σαν καρνάβα. Σε βλέπει ένα τύπο από πίσω που σε τα γένια και δεν ξέρει ποιο είναι και προσπαθεί να σε πνίξει. Αγνω σε κρατιέ Και σου ρίχνει κελάδια από πάνω. <laughs> και αφού βγει ζωντανό, τι λε. Τι να σε πνίξει ο παπάς. Τι θα σου κάνει. <laughs> Άμα δεν κλάψετε, <laughs> του λέει το μυστήριο. Άλλοι τσιμπάνε. Άλλοι προσπαθούν να σε πνίξουν. <laughs> και αφού <laughs> βγει ζωντανό, το βρέφο τη λέει. Υπάρχει <laughs> Θεό, έζησα. Και πιστεύουμε όλοι μετά. <laughs> Καλά, δεν έχει πιάσει η συνταγή. Δεν πιστεύουμε όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει. <laughs> Νομίζει τη Είναι ένα βασανιστήριο <laughs> για το μωρό, είναι ένα βασανιστήριο. <laughs> Όχι, είναι ένα ωραίο κι κειμενάκι και έχουμε κάνει και εναλλακτικά το πιστεύω. Α πούμε με λίγο ακουμπεμπα. Για όλου ξέρω. το ακούμε άνετα. Ναι, Ο ναι, Πιστεύω είσαι Θεό. ακουμπέμπα, Ωραίο είναι, ναι. Ναι, Όχι, όχι, εικόνα, Πιάνετε άλλα στην παράσταση θέματα, δηλαδή φαντάζομαι Τσίπρα, κυβέρνηση αριστερά, επιτεύγματα, τέταρτο Ναι, εννοείται τώρα, δεν το έλεγα πριν είναι για το τέταρτο είναι αυτά. Έχω μπερδέψει λίγο τα. Όχι, όχι, αυτά είναι κανονικά. Πιάνουμε πολύ το τσάμπα ότι είναι ποινικοποιημένο. Να σου πω, εσύ είσαι πόσα χρόνια στο stand-up κομμάτι. Στα Νεπτοσάρικο. Ωραία. Ε, ήταν καλύτερα στο πρώτο μνημόνιο, στο δεύτερο, στο τρίτο. Πού που ήταν καλύτερη η αντιδράση του κόσμου ή πώ θα τα βαθμολογούσε. Γιατί πριν λέω μονάδα μέτρηση στην Ελλάδα είναι τα μνημόνια, δεν είναι τα έτη. Όταν τα λε αν Δηλαδή αν εμεί σώτερο... εδώ είχαμε. Ε, πλατεία όπω η Νέα Υόρκη, η Times Square που πέφτει η μπάλα. Ναι, ναι. Θα έγραφε, δεν θα έγραφε το έτο. Στην αλλαγή τώρα 31 Δεκεμβρίου θα γράψει τέταρτο μνημόνιο. Αλλάζουμε μνημόνιο mm. εμεί, δεν αλλάζουμε. Κοίτα, να δει. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα μνημόνια. Από, από το κορμάκι <laughs> μα επάνω. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα στο stand-up. Τουλάχιστον εγώ στι δικέ μου τι παραστάσει. Μεγαλώνει ο χρόνο μέχρι να χαλαρώσει ο κόσμο και να συνεννοηθούμε. Από δηλα... μνημόνιο σε μνημόνιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί οι άνθρωποι έρχονται πάρα πολύ στενα Μεγαλώνει ο χρόνο από την ώρα που μπαίνει στο στη, μαγαζί. Α, από την ώρα που βγαίνω εγώ στη σκηνή. Θε περισσότερο ζέσταμα γιατί είναι πιο φορτισμένοι. Ο, πιο... ο κόσμο πιο... θέλει περισσότερο χρόνο να συνεννοηθεί. Υπάρχει ένα αίσθημα, ειδικά στα δύο πρώτα μνημόνια ήταν πολύ χειρότερο. Έβλεπε τους ανθρώπου να, να ντρέπονται να γελάσουν. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να περάσουν καλά. Ναι. Είναι όλα τόσο ναι, δύσκολα. Ναι. Ξέρει. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Αυτό είναι στη, στη γενικότερη απάτη, το, ε, το να βοηθήσουμε την αγορά. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, πώ το λένε. Πέφτουν οι μετοχές, παιδιά να το... Σχε... Δεν πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Ε, είναι ο άλλο ανέργος και Ευτυχώς λέει... είναι η Black Friday και μας ανέβασαν λίγο τη διάθεση. Ναι, καλά. <laughs> Άμα να κάνει Black Friday, αγάπη μου, στην Ελλάδα, κάτι στα βλάχικα. <laughs> κάτι έχουν να κλείσουν. Τα μισά, μισά έχουν κλείσεις. Θα ανοίξουν πάει. για μια Black Friday. Ah, Ανέ, σωστό και αυτό. <laughs> Με αυτό το, το αίτημα που είναι πολύ σημαντικό, να βάλουμε και το τελευταίο πακέτο και σε λί Και αυτό από το Μαμποίσιο. Η βιούτε στην μαρία τη ψυχή του. Λοιπόν, από τη λίνα δεν νοβάλει εδώ την ακροατία στο Twitter. Φανατική χειρά λέει χειρά. Σε παρέτηση όμω, σε παρέθεση. Συγγραμμα στην δραστημα. Και ένα άλλο μήνυμα με το από τώρα. Και τα λοιπά. Και μέτσε ο. Ένα φανατικό ακροατή του Twitter ναι. ότι ο Κάστρο είχε συνεβρισκόταν με 388 γυναίκες το χρόνο από την πρώτη όμω ώρα που γεννήθηκε. Ε, από το, που το που μευτήριο. Από Μόνο έτσι βγαίνουν οι 35.000 Κάποιε την, την, την πράξη δεν μπορούμε. Μα και από όλη, θα. Είχε το πουλί. <laughs> Από το μευτήριο. Ναι, όχι, το Για τον Εβδομπόητο, Γιατί επί. Δεν Μπατίστα, ποιο ήταν τότε που γεννήθηκε. Μπατίστα, ακριβώ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ο Χριστόφορο Ζαραλίκο ήταν κάθε Παρασκευή. Μπορείτε να τον απολαύσετε όχι όπω τον είδατε εδώ. Κανονικά εκεί και μόνο του και βαρβάτο. Και σε μεγάλη δόση. Στο Σταυρό του Νότου του Νότου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άλλη ε, Παρασκευή να δώσουμε προσκλήσεις εμείς ευχαριστώ, Να μας να δώσουμε μια προσκλήσου Να δώσουμε στον κόσμο εδώ Το έχει ανάγκη και είναι και θέλετε. Και μπλουζάκι, αν θέλετε Και μπλουζάκι, αν θέλουμε Να σας τυπώσω, Ευχαριστούμε. Και, Ευχαριστούμε. Τώρα, Όχι τι <laughs> τη φάτσα μου βρε Είμαστε <laughs> όλη Πασόκα. Πασόκα. Και αν στην τότε. πλάτη τι λέει Είσαστε όλοι πασό Είσαστε μπράβο να σε βλέπουν μετά <laughs> ε, Ακολουθεί μαγκαζίνο Γεια Γεια